ela mana, muela mana, põe-se, põe se Προσπαθώ να σε πιάσω μέρε. Το ξέρω ότι είσαι εκεί. Εγώ δεν μπορώ να έρθω εκεί. Τηλεφωνικά τουλάχιστον. Να, να σου πω κάτι. Αυτά που ακούω τώρα από το δήμιο Κακογόν. Γιατί μα φαίνονται περίεργα αποστόλια κάποια πράγματα. Εδώ αυτό το κοτοπούτανο t... το Καραμαλή το βγάλανε οι Σερέοι πρώτοι και πάλι. Ήταν μια μεγάλη νύχη και είναι αυτό που είπατε. Τα κάστρα δεν πέφτουν. Αυτό που έχω να πω και να το λέω συνέχεια. Το έχω αρκετέ φορέ σε σένα. όλοι αυτοί είναι ευδιόπανα. Είναι ότι είναι ισχυρότεροι. Μορφή δεξιά κυβέρνηση όχι έχει βγει από την αντιπολίτευση Κίσερα. Όχι μόνο κουκούλο, μα Αντιπολίτευση, μεταπολίτευση. Ναι, ναι, συγγνώμη, ότι η μεταπολίτευση, ναι, είδε. Ναι, μην λέμε, μαλαέ. πράγματα που υπάρχουν. Η μεταπολίτευση υπήρξε. Αντιπολίτευση δεν υπάρχει. Αντιπολίτευση, ναι, όντω δεν υπάρχει. Αν αφαιρέσει στο κουκουέ, όλα τα άλλα είναι. Αν τα κι άλλο. Άρα λοιπόν, ξέρουμε με ποιου έχουμε να κάνουμε. Εδώ έχουν φάει λεφτά από ΑΕΝ. Ταυτό με του αγρότε όλα το πανηγύρι που έγινε που κατεβήκαν κάτω. Σίγουρα του απήθανε γιατί εξυπηρετου. και χαρά με το νομοσχέδιο να μην οι ξε... διακή στους δρόμους, Ποιο σκάβο έχουν καλύπτει αυτή. Ίσα, ίσα τα καλύπτουνε και τα καλύπτουν έτσι πως φέρνουνε. Ναι, καλησπέρα, σας. καλησπέρα. Ε, ο κύριο Αβασίλισ. τόσο καιρό δεν βρέθηκε ένα να πει την πραγματικότητα που το κόμμα του, Άλλη, για πίσω. Θα κάνουμε βήματα πίσω! Εμπρό, πίσω! Α, σωστό. Είναι οι που δεν πιάνουν εσύ μα τη σπηλιά, αλλιώ θα τα παίρνανε, θα τα λέγανε. Είναι απίστευτο, περιμένω τόσε μέρε, δεν αναγκάστηκα να πάρω. Φεστό. Καλά κάνατε. Παλαιοχριστιανό κι εσεί. Βεβαίω, βεβαίω, όλοι μαζί. Παλαιοχριστιανοί, ρωμιοί. Ζούμε παλαιοχριστιανικά και είμαστε και ρωμιοί. Πράγμα που σημαίνει όχι Έλληνε. Παλιά αυτό το λέγαμε παλαιομαλάκκα, τώρα γιατί άλλαξε. Τέλο πάντων, έγινε. Υπάρχει το παλαιό. Αλλά αλλά μου αλλάζουν και. σωστό, σωστό. Το <σομή> <σωστός>. <σομή> Όχι, το δέχομαι. Γεια σα, Τζολιά Τι έγινε και σε πιέσα κατευθείαν ένα δουλειάσαι. Όχι, καθόλου. Απλά είχα αφήσει χώρο για σένα. Α, σε ευχαριστώ. Έλα, σταμάτα. Δεν πρέπει να το κάνει αυτό. Το κάνω, γιατί. Ε, με ρωτήσατε κάτι. Γιατί λίγο σοκαρίστηκα. Για Όλε αυτέ τι ειδικότητε που ανέφερε πριν ο κ. Παπάρα έχουν δώσει ήδη 212 εκατομμύρια από τον προπολογισμό παραπάνω. Ήδη από την αρχή τη χρονιά για του αγρότε, για του γιατρού και για το επίδομα γέννηση έχουμε δώσει 212 εκατομμύρια πάνω από τι προβλέψει του προπολογισμού. Που είχε ψηφιστεί το Δεκέμβριο. Παραπάνω, ναι, είχαμε. Τι ήταν δηλαδή για όλε αυτέ τι ειδικότητε ο αρχικό προπολογισμό. Ήταν λιγότερο από 212 εκατομμύρια. Δεν υπήρχε καν προπολογισμό, μάλλον, ξέρω εγώ. Ήγει όλο έτσι, αλλιώ την τύχη τα κάνουμε. Ναι, σωστά και αυτά. Δεν έπρεπε να δημοσιευθεί κάπου αυτό ο προπολογισμό, α πούμε. Κάπου να εγκριθεί, κάπου να αναρτηθεί, δεν ξέρω. Ελά τώρα, κάθεσαι και τα ψάχνει. Τώρα μην μη ζεριάζετε, αυτά δεν μπορώ. Είμαστε τέτοιοι. Πάσε του ανθρώπου εκεί ε, να κατά μοιράζουν κατά χρήμα και αφού μα σώζουν, μα σώζουν και εσύ και στην κρυμια. Έτσι μα Έχουμε και αυτόν τον νέρνο που κλείει ιδιωτικά. Νιώσατε ποτέ να σπάτε, να Ιδιωτικά μπορεί και να, ε, μπορεί και να έκλαψα. Πάτους. Και εγώ ότι θα τον πάτο του βαρελίου. Αυτό. αυτό, δεν αυτό. Δεν Πάλι καλά που κλαίει και ιδιωτικά, ε. Είναι η μόνη του ανάγκη που καλύπτει ο ιδιωτικό τομέα. Όλα τα υπόλοιπα τα καλύπτει το δημόσιο. Και δημόσιο μου. Δεν έχει ανάγκη. Έχει χορτάσει από το δημόσιο, από άλλου τομεί. Γεια σας. Έχω πάρει που; Εδώ. Τα παραπολιτικά. Ναι καλά. Αποστόλη μου. Ναι. Μπορώ να μιλήσω με τον Αποστόλη. Μιλήστε. Μισό λεπτό τώρα. Εγώ είμαι καλέ, εγώ είμαι. Αποστόλη μου. Έλα. Αρχικός αγαπάω πάρα πολύ. Καλά κάνεις, να προσέχεις τι αγαπάς, αλλά τέλος πάντων, καλά κάνεις. Και ήθελα να πω έχω πάρει στην οδό Απειδή του. <laughs> Είσαι τρομερός παιδάκι. Είμαι εξαιρετικό. Ζωή να, να έχει, είσαι τρομερό. Μα είναι ζωή αυτή που έχουμε όμω. Τέλο πάντων. Δεν έχουμε, αλλά έλα, μωρέ. Θα τα φτιάξει δικαιοσύνη όλα. Α, ah, ναι, ναι συγγνώμη, δεν, δεν ήξερα. Ε, mm. Βέβαια, και όσο για τα τέμπι πρέπει να ντρέπονται οι δημοσιογράφοι. Οι εγκληματίε όλων των χρόνων είναι αυτοί. Δεν ξέρω κανένα ναι. Αυτοί. Γιατί αν κάνανε και αυτοί αυτά που λέτε εσεί κάθε μέρα, δεν θα είχαμε στα αγάπη. Οι δημοσιογράφοι για να τα παίρνουν και να ψηφίσουν όλοι οι δεξοί Αυτούς μέσα εκεί στη Βουλή να τους ξαναβγάλουν Τον Μαρκόπουλο, τον κάθε Μαρκόπουλο και τον άλλον Τον ξεχνά αυτή τη μου φεύγη, τον εκπρόσωπο Λυπάμαι πάρα πολύ να βρεθεί ένα στη θέση αυτών των γονιών Μόνο μία φορά στη ζωή τους για να καταλάβουν τι εστί βερή Ναι, αποστολή. Έλα. Κάνε ξανασκεφτεί την προσφορά μου για τα τόσα. Σε 4 τόσα θα φτιάξει. Πρέπει να πάρει 10, φέτο θα τι πετάξει μισέ. Σε 4 τόσα, η χορτένικο όλοι Να σε βγάλω για τώς Θα έχω μαζί μου και παντόπρε να σου ξαναδώρω. Τα παπουτσάκια του ταξιάρχη για τάμα ή για να τα έχετε ευλογία στο σπίτι σα. Σε τρία μεγέθη. Wow, wow, wow, τώρα μιλάμε. Έ, μα, ναι, για το την μου Ο, Τώρα ναι. Να τώρα αλλάζει, τώρα Νάτο. από Α ah, έχουμε <δ delivery> και τρελές Τώρα ναι παιδιά παντρόφλε τρελές και τόστ Αυτό είναι καλύτερο oh, oh, από τους f 16. Έχουμε όλα και μέρα και σαν Να Νάτο Χωρίς να κάνω τίποτα ε Χωρίς να κάνω τίποτα Τον καναπέ μου Τέλειο Έτσι Έτσι ακριβώς Είμαι η Ακούσα, σα είχα πάρει και παλιότερα τηλέφωνο. Θέλω να σα πω ότι τα γουρούνια είναι συμπαθέστατα ζώα. Σύμφωνα με επιστημονικέ έρευνε, έχουν νοημοσύνη, έχουν ευαισθησία, ακούνε μουσική. Όταν λοιπόν αποκαλούμε το Μαρκόπουλο γουρούνι, μάλλον βρίζουμε τα γουρούνια. Είναι σωστότερο, κατά τη γνώμη μου, να χρησιμοποιούμε τη λέξη «καθίκι», που αντιπροσωπεύει ακριβώ αυτό που είναι ο Μαρκόπουλο. Το διασκεδάζω. Και δευτερευόντω, επειδή δεν μπόρεσα να σα βρω το τηλέφωνο στι 9 Φεβρουαρίου, που ήταν η μέρα τη ελληνική γλώσσα, και επειδή πέρυσι πάλι σα είχα πάρει και θα σα παίρνω Κάθε φορά στι 9 Φεβρουαρίου για να σα λέω κάτι σχετικό με την ελληνική γλώσσα την οποία έχουμε καταστρέψει από το 82. Και μου είχε πει τότε ο ότι υπάρχει και το ενήλικα. Σα λέω λοιπόν ότι είναι καλό να μην συμβουλευόμαστε τη Wikipedia αλλά να ανοίγουμε τα ωραία μα λεξικά και τα βιβλία μα. Δεν λέμε Φίλιππα, δεν λέμε και ενήλικα. Σήμερα θα σα πω ότι τα διγενή και τρικατάληκτα ή τα τριγενή και δικατάληκτα τα οποία κανένα Έλληνα δεν ξέρει. Ακούω παντού στη δημοσιογράφη και λένε η διεθνή, η πρόοδο. Λοιπόν. Ε, καλά, τώρα δημοσιογράφοι δεν είναι ότι ξέρουν και ελληνικά, μην μπλέκεστε κι εσείς. Ναι, εντά, σύμφωνοι. Λοιπόν, θέλω λοιπόν, επειδή σα ακούνε πάρα πολλοί άνθρωποι στην Ελλάδα, λέμε η διεθνή, λέμε η πρόοδο, λέμε η συνεχή. Αυτό και ευχαριστώ πολύ για την ανοχή. Και τι είπατε, δεν λέμε ενήλικα και φίλιπα. Όχι, λέμε ενήλικο το Αρσενικό. Γιατί... Και φίλιππος, Εμεί λέμε και φίλιπα. Ναι, όμω σωστά ελληνικά δεν υπάρχει. Να σα πω λίγο τώρα, βουλεύτρια λέμε. Όχι. Βέβαια. Γιατί Ο βουλευτής ή βουλευτής Δεν υπάρχει βουλευτή Ο Μπαμπινιώτης βγαίνει και λέει ότι ισχύει το Ο δέχεται. Μπαμπινιώτης είναι ένας απέσιος πασόκο, Ο οποίος μπήκε σε όλα τα ελληνικά σπίτια Επειδή ήταν στη μέση το Πασόκ Σας Εγώ παρακαλώ, δεν θα ήθελα πάρα πολύ. Αυτό να είναι λοιπόν που έκλαψε ιδιωτικά και μοιάζε σαν κλαμμένο μονί όταν μίλαγε στο δωδωράκι. Και καλό όλου αυτό το κλαμμένο πειδίχτε το στι εκλογέ για να χαρεί! Πειδίχτε το! Κύριε Πρασυμβουργέ, θέλω να μου πείτε λιγάκι σε συναισθηματικό και ψυχολογικό επίπεδο πώ μπορείτε και διαχειρίζεστε μια τέτοια κρίση για την οποία θεσμικά ήσασταν υπεύθυνο, αλλά είστε και άνθρωπο ταυτόχρονα. Θέλω να πω ότι καθ' όλη τη διάρκεια τη θητεία σα, όχι απαραίτητα και μόνο στα τέμπι, νιώσατε ποτέ να σπάτε αν κλάψατε. Από τη συγκίνηση, από την πίεση Βέβαια και Και μεγάλη πίεση Και ιδιωτικά μπορεί και, να, ε, μπορεί και να έκλαψα Είναι πάρα πολύ καλό παιδί Πάρα πολύ καλό παιδί με 200 Τα παιδιά κάτω στον κάμπο Δεν μιλάν Με τον καιρό Μόνο πέφτουν Στα ποτάμια Για να πιάσουν Το σταυρό Αρχικά θα ήθελα να παραγγελιά για την Παρασκευή, yeah, με αφορμή τα τέμπη του Οδός Ελλήνων, του Βασίτη Παπακουσταντίνου, uh -huh. από Απόντων Υπεσθήνων κλπ κλπ. Οδός Ελλήνων, οδός Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα ασφαλείας και θα ήθελα να ανακαλέσει τα μέσος. Είναι ντροπή. Οδός... Είσαι ο υπουργό μεταφορών. Μπορεί να πα στη βουλή και να πει ναι, έχουν πρόβλημα ασφάλεια στα τρένα. Είναι πιθανό ο υπουργό να σκέφτηκε ότι αν εγώ ω υπουργό μεταφορών βγω να πω ότι έχουν πρόβλημα ασφάλεια στα τρένα, βρίσκεται ένα δελτίο στην Ελλάδα. Ο υπουργό υποδομών και μεταφορών Κώστα Καραμαλή, αναλαμβάνοντα την αντικειμενική πολιτική ευθύνη, υπέβαλε αμέσω την παρέτησή του. Η στάση του τιμά. Καθώ όλα δείχνουν πω το δράμα οφείλεται δυστυχώ κυρίω σε τραγικό ανθρώπινο λάθο. Πάμε να συζητήσουμε για τα τέμπη πράγματα, τα οποία, Μάλιστα. ξέρετε, τα είπατε, κρίθηκαν από δύο εκλογέ. Θέλετε να επιμείνετε σε αυτά, καλά κάνετε και επιμένετε. <συσίλυν> τα παιδιά κάτω στον κάμπο, κυνηγούν έναν τρέλο, τον επνίγουν με τα χέρια και τον καίνε στο για. Λέει, λοιπόν από το, λέει, αφίερος, άρα, από το μάθει, μου, γράμματα, που λέει την αλήθεια, ρε, την αλήθεια και βάλε όλα αυτά με πάντα που τώρα όλα στη Μούρη, βάλε. Αυτό που στην ουσία έλεγε το εξώδικο δεν ήτανε ότι ο σιδηρόδρομος δεν είναι ασφαλής Το εξώδικο έλεγε προχωρήστε γιατί έχουμε ζητήματα ασφάλεια και ολοκληρώστε την 717. Αυτό έλεγε το εξώδικο. Την <Τι> αλήθεια! <Τι> Κύριε Πρόεδρε, σας δηλώνω ότι ασκώ κατάρθρον 104 του κώδικα ποινική δικονομίας το δικαίωμα σιωπής. Την αλήθεια, ρε! Την αλήθεια! Θα φροντίσω να πάρουμε ένα μεγάλο προβολέα και να ρίξουμε απλά το φως ακριβώς στο τι έγινε. Την αλήθεια, Την αλήθεια! Το διασκεδάζω. Ο Πάστορα τον Παλάκη θα ήθελα πάλι την Παρασκευή να βάλει στην Τρίτη Διεθνή. Έχω την πίστη του και γα***μώ το μου τους. Χαίρετε.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 Καλή Παρασκευή. Θα ήθελα, παραγγελιά από τώρα, γιατί δεν ξέρω τι θα κάνω την άλλη εβδομάδα, θα ήθελα αυτό το τρογούδι που λέει «Τα παιδιά κάτω στον γκάμπο, κυνηγάνε τον παπά του. Τα παιδιά κάτω στον γκάμπο Αυτό το πετσοκόβο. Που παντρεύονται. Λό... Παιδιά... Είναι, είναι πολύ ειδονικό αυτό το πετσοκόβουν. Έτσι για να δούμε τι παραπέμπει σε Δία. Τα παιδιά κάτω στον κάμπο κυνηγάνε. Θα μας σκοτώσουν, δηλαδή. Έτσι ο τα κεφάλια από εχθρού και από απίστος. Εδώ είναι Ελλάδα, αγαπητοί μου. Εδώ είναι Ορθοδοξία. Εδώ είναι το παλατάκι του Χριστού. Το σπιτάκι τη Παναγία. Τα παιδιά με στα όραπια κοροϊδεύουν. Θα πέσει η φωτιά από τον ουρανό να μας κάψει; έλεγα και χθε. Η οργή του Θεού. Του όλα τα τον παν Αυτό είναι τραγωδία. Ο απευθυσμένος να γίνει γενικό μόριο. Και τα yes. λέμε και δεν τρεπόμαστε <Στολή> Έλα. Τι κάνει το κόμμα. Καλά. Να σου πω, εγώ μια παραγγελία, η αλλά λέει το προλαβάτα. να πρώτα, στην πω την κανεί είναι η δδομάδα. Λοιπόν, ξέρεις τι θέλω, θέλω να βρει τον βοήθει που λέει για την όμι, νόμιμη των αστυνομικών εννοώ έτσι. Λοιπόν, και θα βάλει απάντηση τον πρώτοσάρτρε που λέει διάλογο με ποκλιέ βία και τα λοιπά, δεν είναι ανοίγω, θα του κάνω μίλια κτλ. Την απάντηση υπόλοιπα στο βλάχο, μιλικά λόγια. Τι είπα, είπα ότι η αστυνομία. Είναι σώμα επιβολή του νόμου. Είπα επίση ότι η επιβολή του νόμου έχει στοιχείο εξαναγκασμού. Χρησιμοποίησα τη λέξη αναγκαστικότητα. Για να το πω πιο γλυκά. Είδε τη γλυκός που είμαι. Είστε γλυκός. Είδε τη γλυκό που είμαι. Είπα επίση ότι στοιχείο του εξαναγκασμού είναι η βία. Τα κλασικά μπουλίδια Και είπα επίση ότι προβλέπεται η χρήση και τη νόμιμη βίας και τη αστυνομική ράδου για την επιβολή του νόμου. Ε, διάλογο με υποκινητή βία δεν ανοίγει. Τα περιττώματα θα τα βρούμε στη δικαιοσύνη. Φυσικά. Τα παιδιά του Μια παραγκαλιά για την παρασκευή είναι εύκολο. Ναι, ναι. Ένα οικογενιακό τραγουδάκι από τη γενιά του, house, ναι. Μασαρδοκρατία. Καλησπέρα φίλε. Καλησπέρα φρέν. Μπορώ να κάνω μια παραγγελία για την παρασκευή. Θα ήταν εύκολο. Κάνε. Γενιά του χάου, βασαρδοκρατία. <Τελίου> Ήθελα να σου πω: Βάλω μια παραγγελία για την Παρασκευή. Από μαγαζοπρόβατο το καλμένο Ελλάδα. Από εκεί που λέει Αξιάχτina Ελλάδα. Και τα μοίρα μαλαζαμί. Ελλάδα. Και ο ελληνικό στρατός τα, τα και ο σου. Τα Θα την τουρκική πολεμική αεροπορία. Να αναλάβει η Ελλάδα τη διοίκηση αυτή τη επιχείρηση στην Ερυθρά Θάλασσα. Εγώ ισχυρίζομαι και το λέω με τη δύναμη της φωνής μου ότι η χώρα ναι είναι πράγματι μια χώρα που ανήκει στο δυτικό πλαίσιο ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ Ανήκομεν εις τη Δύση Να <Και> σου πω <Και> τώρα <το> θέλω να αφιέρωση, Ήθελα <κύριε> να πω ότι πάνω από 12.000 νεκρά παιδάκια 12.000 νεκρά παιδάκια πιανού γαμημένου ο Θεό το αντέχειρε αυτό το κρυμά. Γάμω το σπίτι σα, ποιο που είναι στη Θεό. Γι' αυτό θέλω να βάλει τον οικό, να λε τον παγάσο να πάει να και να βάλει όλα αυτά τα παιδάκια να που με κουβασανίζονται. Ξέρει εσύ τι θα το φτιάξει, έτσι ωραία. Και από πίσω να λέει παγάσα τώρα και βάλε 6.000 παιδάκια, 7.000 παιδάκια, 8.000 παιδάκια και σε παγάσα, παίξε τα αρχίδια σου. Πάνε κάτι γαμίσου. να για τα απαγκηθετήματα. Παγάσα Περνάς Τα παιδάκια που ρίχνανε Με σφεντό να μπέτρεσε στο στρατό Τους πιάνανε, βάζαν τα κεφάλαια τους στον ασφαλτό Και σπάζανε τα κρανιά τους με φράχος. Μια Δεν το πιστεύω να με χλεβάζεις Σα εχαζεύω, δεν χαπαριάζεις Για ένα παιδί να, να, να μεγαλώσει σε μόνο φρίκι βλέπει κάθε μέρα Κάθε μέρα, βλέπει φρίκι κάθε μέρα Πρότεινε μου κάποια λύση, δεν θα σου παρακοστήσει Να σου πω τώρα και κάτι που αντρελεύτηκα που θα ήθελα για την Παρασκευή. Το Σαράγεβο. Δυο κοπές στο Σαράγεβο. Ναι. Εντάξει, θα σε πάω. Πήγαινε παλιάκια. Σε ευχαριστώ. Έτσι. Κάνω βαλίτσε; Αρχίζω να πιστεύω ότι είσαι boomer και θιά. Είμαι, τέτοια. Μου είπατε πριν από λίγες μέρες ότι είμαι boomer και δεν ήξερα τι είναι. Έξαχνα να βρω τι είναι. Τα βλέπεις, λίγο. Είμαι πάρα πολύ θιά. Μοναξε, κομπές στο σαράγι πάει Ξύπησε στις ειδήσεις να βλέπεις <στολάρα> Βάλε και μια λέφη εδώ στην μουρτυρέτα από αυτό που ακούω. Αλλά πες... τα μπερδέματα με τον κομμουνισμό γενικά με Στάλιν και τέτοια. Που έχουν βάλει και στο ρουξού, που έχουν. Α, <στολίκο> ναι, ναι όλα. Θα, θα κάτσω να ψάξω όλη την τηλεόραση γιατί ήταν καμιά καλή ευκαιρία. Λέω γιατί όχι. Α κάτσουμε, Μορεμή, Χαζό. Όχι, ναι, ναι, ναι. το ξέρω, βρε. Θα τώρα. Μαλάκα είμαι. Εννοείται. Αλλά και κανέναν θοπείο. Παιδιμου βάζω τώρα, τώρα τώρα που το λέμε, Εγώ βάζω. Έλα Ελάγια. Χρήσα. Ποσοβιετικό ηγέτη βραβεύτηκε το 1990 με τον Νόμπελ Ειρήνη. Ο Στάλιν. Θα κλείσουμε Α. έτσι ωραία, με την Α. Οκτωβριανή Επανάσταση. Ωραία θα πάει. Θα βάλουμε 28η. Μήπως ξέρεις πώς λέγανε τους βασιλιάδες της Ρωσίας. Όχι. Μήπως ξέρεις πώς λέγεται αυτό το παπούτσι που φοράει ο Τσολιάς. Τι φοράνε. Έλα μωρέ τι φοράνε οι τσολιάδες με τη φούντα. Λέμε κούκου. Βαγιά. Κούκου. Τσα. Αχά, αυτό θέλω. <ισχύνω> Αυτά τα τρία γράμματα. <ισχύνω> ναι. Αλλά εγώ δεν θέλω τώρα το τσαρούχι. <ισχύνω> Θέλω να μάθουμε πώ λέγανε τότε. Είπαμε ε, στην ε, Ρωσία του βασιλεί. Πώ του έλεγαν, μου! Δεν το Τα παιδιά δεν έχουν μνήμη. Που προγόνου του πουλούν. Κι ό,τι αρπάξουν που δεν θα μείνει. Γιατί ευθύ με BOOMBOOMBOOMBOOMBOOMBOOMBOOMBOOMBOOMBOOMBOOMBOOMBOOMBOOMBOOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOM <laughs>